Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο γέρον εφρέμω ο Φιλοθέητης, στο βιβλίο του «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο γεροντας μου ιωσηφ ο και Σπηλαιώτης» θα μας διηγηθεί σήμερα για τρεις πατέρες οι οποίοι εγκαταβίωσαν κοντά τους. Πρώτα για τον πατέρα Παντελεήμωνα. Αυτά γίνονται στη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρου. Ο πατήρ Παντελεήμων ήταν ένας Ελληνοαμερικανός που γεννήθηκε στο Τιτρόιτ. Τον έλεγαν Γιάννη και έμαθε για τον γέροντα Ιωσήφ από τον παπά Εφραίμ τον Βολιώτη. Έγινε μοναχός στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος το 1956 και μετά την κίνηση του γέροντος Ιωσήφ ο πατήρ Αρσένιος τον έκανε μεγαλόσχημο μοναχό. Από επιστολές που του έστειλε ο γέροντας Ιωσήφ και δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, βλέπουμε με πόση αγάπη και στοργή τον περιέβαλε. Σήμερα ο πατήρ Παντελεήμων βρίσκεται στην Αμερική. Σήμερα όταν εγγράφει αυτό το βιβλίο. Κάποτε ο πατήρ Παντελεήμων, ενώ ήταν ακόμα στο Άγιον Όρος, έγραψε σε έναν καθηγητή του, τον ακαδημαϊκό και συγγραφέα Κωνσταντίνο Καβαρνό από τη Βοστόνη για τον γέροντα Ιωσήφ. Το επόμενο έτος, το 1958, ο κύριος Καβαρνός ήρθε να γνωρίσει προσωπικά τον γέροντα και κατέγραψε τη συνάντησή τους ως εξής. Με οδήγησε μέσα στην καλύβα του, κάθισε κάτω στο πάτωμα και ένευσε να καθίσει στα δεξιά του για να συζητήσουμε για τη πνευματική ζωή. Μου φαίνεται ότι ήθελε η συνδιάλεξή μας να γίνει καθιστή σαν μάθημα ταπεινοφροσύνης. Το πρώτο που συζητήσαμε ήταν η εξομολόγηση. Έπειτα με ρώτησε ο γέροντας Ιωσήφ εάν διαβάζω το Ευαγγέλιο. «Καλό είναι να το διαβάζουμε κάθε μέρα», είπε. «Να διαβάζεις και την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα συγκεκριμένα μέρη της, όπως τους ψαλμούς. Ο Μέγας Συναξαριστής είναι ένα περιεκτικό έργο που συστήνω θερμά. Η καλύτερη ώρα να διαβάζεις τέτοια βιβλία είναι το βράδυ. Μην αμελείς την προσευχή. Να ασχολείσαι ιδιαίτερος με την νοερά καρδιακή προσευχή λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτή είναι η η πιο σπουδαία μέθοδος πνευματικής εργασίας. Ακούγοντας αυτά τον ρώτησα. Μα πώς μπορεί κάποιος να ασχολείται με αυτήν την προσευχή στον κόσμο όπου βρίσκεται ανάμεσα σε τόσες φροντίδες και περισπασμούς. Εν συντομία ο Γέροντας απάντησε. Να αφιερώνεις μια ώρα κάθε μέρα προτιμότερο το βράδυ πριν κοιμηθεί, και να λες κατά αυτό το διάστημα την ευχή. Συνιστώ θερμά επίσης να διαβάσεις τις περιπέτειες ενός προσκυνητού. Αυτό το βιβλίο δείχνει την αξία της ευχής και τον τρόπο με τον οποίο λέγεται. Το πρώτο μέρος του βιβλίου είναι πιο σπουδαίο από το δεύτερο, που προφανώς πρόσθεσε κάποιος άλλος συγγραφέας. Τότε του είπα Μερικοί λένε πως η ευχή είναι επιβλαβής στην υγεία της καρδιάς του ανθρώπου και ότι έχει πλάνη. Από όλου τους τρόπους της προσευχής, συνέχισε ο Γέροντας Ιωσήφ, αυτός ο τρόπος είναι ο ασφαλέστερος και καλύτερος, αρκεί να συνδυάζεται με την ύψη, ώστε να μην μετεωρίζεται ο και να ακολουθεί κανείς τις οδηγίες ενός εμπειρου πνευματικού. Αρχικώς αυτή η προσευχή πρέπει να λέγεται εκφόνος, προφορικά και αργότερα να λέγεται νοερός, δηλαδή με τον ενδιάθετο λόγο, όπως λέμε κοινώς από μέσα μας. Καθώς ασχολούμεθα με αυτή την προσευχή, γίνεται μια εσωτερική εργασία που συνεχίζεται αδιαλήπτως και φέρνει αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται να παραδεχθείς αυτά μόνο εξ η δική σου πείρα θα το αποδείξει από πείρα ξέρουμε ότι η ευχή είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος καθάρσεως της καρδιάς και του νοός που τον ανοίγει και του αποκαλύπτει τους απορρίτου της αυρούς της Θείας Χάριτος. ο κύριος σκοπός του ανθρώπου είναι να βρει τον Θεόν και όταν νοερά τον συναντήσει, διώνει την αληθινή ευτυχία, άρα αυτή η προσευχή που συζητήσαμε είναι αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο απλανώς στον Θεό. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ευχαριστήσουμε αρκετά τον Θεό που μας απεκάλυψε τον εαυτό του. Ούτε ποτέ θα μπορέσουμε να τον ευχαριστήσουμε για τα πολλά αγαθά και τις θείες δωρεές που μας χάρισε. Ο Θεός δεν είχε ανάγκη να δημιουργήσει τον άνθρωπον, είχε στρατιές αγγέλων, αλλά τον δημιούργησε μαζί με αναρίθμητα αγαθά που του έδωσε για αυτόν και μόνο, από αγάπη και με αγάπη. Κατά τη διάρκεια της συζητήσεώς μας, ο γέροντας Ιωσήφ μιλούσε ήρεμα και απροσποίητα και με εντυπωσίασε ως ένας γνήσιος μύστης, ένας πραγματικός Άγιος οι πολλοί κόποι οι σκληροί αγώνες του οι επίμονες τερίσεις τα στενά περιβάλλοντα οι παρατεταμένες νηστείε, το ασυγκατάβατο στις ελάχιστες αναπαύσεις η κούραση από το διακόνημά του ως μάγειρα και ξυλογλύπτης και τα τόσα άλλα του αγωνιστικού του ζήλου που δεν εννοούσε να ελατώσει καθόλου όλα επιδίνωσαν τη σωματική του υγεία σε τέτοιο σημείο που φαινόταν καταβεβλημένος και υπέργυρος. Ένας επισκέπτης που τον γνώρισε μόλις έκλεισε τα 60 του, τον πέρασε για 75 χρονών γέρο, αφού μόλις και μεταδίας τα το για να εξυπηρετηθεί. Από τότε που ήταν στην μικρή Αγία Άνα, χάλασαν τα πόδια του, ώστε να δυσκολεύεται υπερβολικά με την ορθοστασία και το περπάτημα. Άντε είχε να περπατάει μόνο σε μικρές αποστάσεις και με διακοπές, ενώ σε ανώμαλο δρόμο δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου, εκτός αν τον σμπρόχναμε στον ανήφορο και τον κρατούσαμε στον κατήφορο. Και γι' αυτό το θέμα της λειτουργίας του έγινε μεγάλη δοκιμασία μέχρι να κατεβούμε στη Νέα Σκήτη. Το πρίξιμο από το λευκόμα καταλάμβανε όλο του το σώμα. Ανέβαινε από τα πόδια του στη μέση του και τότε άρχισε να έχει και δύσπνοια με την παραμικρή κόπωση. Παρά τα αυτά φύλαγε με ακρίβεια το τυπικό της δίαιτάς του. Δεν εννοούσε να φάει κάτι παραπάνω άλλη ώρα έξω από τη συνηθισμένη. Επιπλέον ο πεσμένος οργανισμό του δεν τον άφηνε να κοιμηθεί στην κανονική του ώρα και έτσι υπέφερε και από την αϊπνία. Ο γέροντα επιζητούσε τον θάνατο διότι η αναπαυμένη συνείδησή του τον πληροφορούσε ότι τον αγώνα των καλών ηγόνιστε. Όσο γίνεται κανείς πιο πνευματικός, τόσο περισσότερο ποθεί να φύγει από αυτή τη ζωή για να πάει να συναντήσει τον Χριστόν όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννη τη Κλίμακο, «Δόκιμος μεν πάντων ο καθημέραν των θάνατων προσδεχόμενος, Άγιος δε ο καθόραν τούτου εφιέμενος. Και εισίν, υπερ και άρα άρα σύν, η διενεργίας Πνεύματος Αγίου την εκδημίαν επιζητούντες την εαυτόν». Από τις πιο κάτω λέξεις μιας επιστολής του γέροντος, διαπιστώνουμε ότι ήταν όντω Άγιος. Ο θάνατος, όπου εις τους πολλούς είναι μέγας και τρομερός, η εμένα είναι μία ανάπαυσης, ένα γλυκύτατον πράγμα, όπου μόλις έλθει θα με ξεκουράσει από τα στλήψει του κόσμου και τον περιμένω από στιγμής ή στιγμήν. Είναι μέγα όντως, άρα πολύ μεγάλος αγών να σηκώσει κανείς όλα τα βάρη του κόσμου σήμερον, όπου όλοι ζητούν από τον άλλον να πληρωθούν όλε εντολέ. Δι' αυτά και δυό όλα εγώ έγινα πτώμα. Παρακαλώ τον Θεό να με πάρει να ησυχάσω. Ο πατήρ Γεώργιος Μπράγκο Περίπου εκείνον τον καιρό ήρθε να μείνει μαζί μας ένας νεαρός Σέρβος, ο Μπράγκο. Ήταν μεγαλόσωμος, όπως συνήθως η Σλάβη και πολύ ευλαβής. Αγαπούσε δε πάρα πολύ τον Γέροντα. Πριν έρθει να μονάσει μαζί μας, σπούδαζε θεολογία στον Άγιο Σέργιο, στο Παρίσι. Για να βγάζει τα εξοδά του, πήγαινε και δούλευε αχθοφόρος κι Μάλιστα τόσο δυνατός ήταν ώστε τα τσουβάλια με το σιτάρι που το καθένα ζύγιζε 80 100 κιλά τα σήκωνε τρία-τρία. Και όταν ήρθε κοντά μας τα τσουβάλια το τσιμέντο από τον Αρσάνά μέχρι την καλύβα μας τα κουβαλούσε τρία-τρία και με αγαθότητα γελούσε κιόλας. Ήταν πολύ καλό παιδί, ανοιχτόκαρδο, ασκητικότατος, και πολύ υπάκουβος. Όλοι μας τον αγαπούσαμε πολύ. Δεν πρόλαβε όμως να χαρεί τον γέροντα για πολύ καιρό, διότι τον έζησε μόνο το τελευταίο έτος της ζωής του. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, ο Μπράγκο πήγε στο παλαιό Παλαιομοναστήρο, στο παλαιό ρωσικό Μοναστήρι, που βρίσκεται σε ύψος 250 μέτρων από τη θάλασσα, μία ώρα δρόμο περίπου ανατολικά από την Μονή του Αγίου Παντελεήμωνος. Πρόκειται για ήσυχο, έρημο και πολύ όμορφο τόπο. Εκεί ο μπράγκο ζούσε μόνος του, συνεχίζοντας το τυπικό της αγριπνίας όπως μας το παρέδωσε ο γέροντας. Αλλά δεν έζησε πολύ. Φτωχός ερημήτης ο καημένος, τι να φάει. Πήγε και μάλλη μανιτάρια, που κάθε άνοιξη και φθηνόπορο τα πυκνά στο του αλλά φαίνεται δεν γνώριζε να διαλέγει τα καλά και έτσι πέθανε από δηλητηρίαση. Πήγε να βρει τον γέροντα που τόσο αγαπούσε. Ο πατήρ Τιμόθεος, ο μετέπιτα Παπαϊωσήφ ο φιλοθεήτης. Περίπου την ίδια εποχή, κάπου στα τέλη του 1958, ήρθε κοντά μας και ο πατήρ Τιμόθεος, ο κατακόσμων τριαντάφυλλος που γεννήθηκε το 1917 στον Πτελεό Μαγνησίας. Το 1935, σε ηλικία 18 ετών, κοινοβίασε στην ιστορική Ιερά Μονή μεταμορφώσεω του σωτήρος Φλαμουρίου, όπου και έγινε μοναχός. Η γούμενος της Μονής τότε ήταν ο μακαριστός και φωτισμένος πατήρ Δοσίθεος μαχερίτσας. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχή, ο πατήρ Τιμόθεος επιφορτίστηκε με το επικίνδυνο διακόνημα. Το ανέθεσαν να κατεβαίνει στην πορταριά του Βόλου για να δίνει τα λιγοστά σιτηρά της Μονής για άλεσμα. Αυτή η διακομιδή γινόταν με πολύ προσοχή, διότι αν έπεφτε στους Γερμανούς το αποτέλεσμα θα ήταν η κατάσχεση του φορτίου και πιθανότατα και η εκτέλεσης του. Πράγματι σε μια τέτοια αποστολή ο μοναχός Τιμόθεος πιάστηκε από μια γερμανική περίπολο στην Μητράνη της Μακρινίτσας. Τότε προσευχήθηκε νοερά μέσα από τα βάθη της καρδιάς του εκλυπαρώντας την θεία βοήθεια. Δεν τον έννοιαζε τόσο για τον εαυτό του, όσο για τους μπελάδες που θα γνώριζε η Μονή. Μπορεί και να την έκαιγαν. Και η θεία αρρωγή δεν ευράδινε να έρθει. Ένα αξιωματικός από τη γερμανική περίπολο έτυχε να είναι ο Ρουμάνος χριστιανός ορθόδοξος που είχε ενταχθεί στις στρατιωτικέ δυνάμει του άξονα. Πλησίασε τον πατέρα Τιμόθεο και με το όπλο στο χέρι του έκανε νόημα να πάρει τα φορτωμένα ζώα του και να φύγει. Όταν τελείωσε η γερμανική κατοχή, άρχισαν νέοι κίνδυνοι. Οι αντάρτες έκαναν πολλέ ζημιά στο μοναστήρι. Μάλιστα μία φορά συνέλαβαν για τον πατέρα Τιμόθεο και τον οδηγούσαν για εκτέλεση. Εδώ έγινε μία φανερή Θεϊκή επέμβαση και ο πατήρ Τιμόθεος για δεύτερη φορά γλίτωσε τον σίγουρο θάνατο. Με το τέλος και αυτής της εθνικής δοκιμασίας, οι πατέρες προσπάθησαν να, να συγκροτήσουν τη Μονή. Αλλά οι δοκιμασίες και οι κόποι εξάντλησαν τις δυνάμεις του ηλικιωμένου ηγουμένου και στις 19 Απριλίου 1957 κοιμήθηκε. Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός που είχε γνωρίσει από κοντά τις αρετές και τα χαρίσματα του πατρός Τιμοθέου επέμενε φορτικά να τον χειροτονήσει ηγούμενο αλλά αυτός από την πολίτη του ταπείνωση με κανένα τρόπο δεν δεχόταν. Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά «Βρε, είναι εμένα τα μούτρα μου για ηγούμενος. Εγώ είμαι τζαναμπετη άνθρωπος». Έτσι το έσκασε και πήγε στην Πάρο στην Ιερά Μονή Λογκοβάρδας, στον μακαριστό Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο. Όσιος Γέροντας Φιλόθεος του φανέρωσε πως το θέλημα του Θεού ήταν να πάει στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους κοντά σε έναν ονομαστό ησυχαστή, τον Γέροντα Ιωσήφ. Και έτσι, στα τέλη του 1958, ήρθε κοντά μας αυτός ο Άγιος Άνθρωπος. Ο πατήρ Τιμόθεος και μετέπειτα πατήρι Ιωσήφ Άφησε ιστορία. Ήταν τέλειος υποτακτικός, εργατικότατο μοναχός, των δακρύων καλλιεργητής, της του προσευχής μύστης, μετάρσιος λειτουργός και χαρισματούχος πνευματικός. Λειτουργούσε μάλιστα μέχρι τα βαθιά του γεράματα και πολλές φορές στη Θεία Λειτουργία έβλεπε αγγέλους. Είχε τη μεγάλη ευλογία να κοιμηθεί ως υποτακτικός το 2004 σε ηλικία 87 ετών όπως το επιθυμούσε. Και μπαίνουμε ούτως πίν αγαπητοί ακροατές στην τελική ευθεία του βιβλίου αυτού με το οσιακό τέλος του γέροντος Ιωσήφ, του ησυχαστού και σπιλεότου. Με την πάροδο του χρόνου ο γέροντας έχανε τις δυνάμεις του και δυσκολευόταν να κινείται. Η ελάχιστη κίνηση του προκαλούσε άσθμα και ο παραμικρός κόπος τον κατέβαλε. Αλλά το αγωνιστικό του φρόνημα δεν τον άφηνε να εγκαταλείψει το ασκητικό του πρόγραμμα, διότι είχε μάθει να βαδίζει κατά την πίστη και όχι κατά την λογική και σε αυτή την κατάσταση της αδυναμίας τον πρόσβαλαν δύο σοβαρές ασθένειες ο άνθρακας και η καρδιακή ανεπάρκεια η μία κατόπιν της άλλης και επέφεραν το τέλος της επιγείου ζωής του την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1958 αισθάνθηκε ενόχληση και μουδιασμα σε ολόκληρο το σώμα του. Είχε φυτρώσει δε στην μέση του πίσω μέρους του λαιμού του ένα μεγάλο σπυρί και μας είπε «Αυτό, παιδιά μου, είναι μπουναμάς πρωτοχρονιάτικος». Την άλλη μέρα είδαμε ότι αυτό το μέρος του λαιμού του είχε πριστεί και ερεθιστεί πολύ. Ο γέροντας ένιωθε ρίγος και ήταν εντελώς καταβεβλημένος. Δεν έδωσε όμω σημασία και ήθελαν να τα αφήσει όλα στον Θεό και γι' αυτό δεν καταφέραμε να τον πείσουμε να δεχθεί κάποια ιατρική βοήθεια. Μετά από δυο-τρει μέρε, όμω, η κατάσταση χειροτέρευσε πολύ. Εκ των μάθαμε ότι το σπυρί αυτό ήταν άνθρακας, ένα είδος τοπικής μολύνσεως του δέρματος, που εκδηλώνεται με μια μεγάλη Κίστη, που το κέντρο της είναι μαύρο και νεκρωμένο. Αν δεν το προλάβει κανείς, επακολουθεί συψημία και θάνατος. Ωστόσο, ο δεν ήθελε να φέρουμε γιατρό, μόνο έλεγε «Εάν θέλουν οι Άγιοι Ανάργυροι, ας με κάνουν καλά, πάντως σε γιατρό δεν πάω». Γρήγορα έφτασε σε προθανάτιον κατάσταση, φωνάξαμε τον πατέρα Αρτέμιο από την Αγίανά που ήξερε λίγα γιατροσόφια και το ρωτήσαμε με αγωνία τι θα γίνει. Δεν θέλει η γιατρό να του φέρουμε. Μη στενοχωριέστε. Όταν θα προχωρήσει η σας, θα αρχίσουν οι παρεστήσει. Αμέσω τότε να με φωνάξετε. Και όπω τα είπε. Έτσι και έγινε. Εντωμεταξύ το πρίξιμο στο λαιμό είχε γίνει σαν δύο γροθιές το μέγεθος. Μία ημέρα λέγει ο Γέροντα, Αρσένιε, τι θα κάνουμε, πώς θα κάνουμε λειτουργία, Δεν έχουμε μπαπά σήμερα. Μα Γέροντα, έχουμε δύο παπάδε, του λέγει ο Γέρο Αρσένιο. Α, ναι. «Εγώ νόμιζα πω ήμασταν στον Άγιο Βασίλιο, λέει ο γέροντας. «Εγώ μόλις τ' άκουσα αυτό, έγινα λαγός και σε λίγη ώρα ήμουν στην Αϊγιάνα. «Αρτέμιε, τρέχα! Ο γέροντας άρχισε να παραμιλά και να μην μας γνωρίζει». «Ήρθα μέσω στο πατήρ Αρτέμιος, στο γέροντα». «Τι κάνεις, γέροντα?» «Καλά! Πώς ήρθες από εδώ» Να, ήρθα να σε δω. Τι, Έχει εδώ εξογγωμένο στο λαιμό. Να, κοίταξε. Στάσου λίγο να το ακουμπήσω, του λέγει. Μη στενοχωριέσαι. Το τρύπησε λίγο με το μαχαίρι και πέταξε πίον. Αμέσως το καθάρισε και έβαλε γάλα μέσα. Κατόπιν μα είπε ο αν δεν με φωνάζετε, θα είχε πεθάνει. Από τη μεγάλη πληγή είχε παραλύσει ο λαιμό του γέροντος και δεν μπορούσε να κρατήσει το κεφάλι του, μόνο έπεφτε διαρκώς. Παρά τα αυτά, επέμενε να μην δεχθεί ιατρική περίθαλψη. Όλοι μας κλέγαμε και τον παρακαλούσαμε να δεχθεί θεραπεία. Επειδή επιμέναμε, μας λυπήθηκε και συγκατατέθηκε να κάνουμε ό,τι νομίζουμε. Τότε ζητήσαμε βοήθεια από τους πατέρες της Νέας Κίτης και ο πατήρ Μακάριος προσεφέρθη να εφαρμόσει αντιβιωτική θεραπεία με ενέσεις. Μια φορά δυσκολεύτηκε να βρει τη φλέβα του γέροντος στο χέρι του και του λέει με γούστο «Τρύπα, πατέρ Μακάριε, τρύπα». Εν μεταξύ ο πατήρ Αρτέμιος συνέχισε με τις αληφέ, και εμείς τον υπηρετούσαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα. Ήξερε και ο Παπαχαράλαμος λίγο από χειρουργικά που του είχαν μάθει στον στρατό και καθόταν κοντά στον γέροντα. Κάθε μισή ώρα τον γύριζε και κάθε δύο ώρες τον άλλαζε και τον φιλούσε. Καθόλα αυτό το διάστημα της θεραπείας, ο ύπνος του παπά ήταν ελάχιστος. Λαγοκοιμόταν κάθε μισή ή μια ώρα. Πρόσεχε και τη σόμπα συνέχεια, διότι ήταν χειμώνας. Ήταν και ο γεροαρσένιος εκεί. Καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας του βάλαμε 120 ενέσεις και άλλες τόσες δυναμωτικές. Η μεγάλη του πληγή είχε γεμίσει πίον και ο Παπαχαράναμος με τα εργαλεία από τα σφραγίδια την άνοιγε να κυλήσει η ύλη. Έτρεχαν βρύση τα αίματα. Ξοδεύσαμε όλα τα βαμβάκια της Δάφνης. Τι μεγάλη πληγή από το λαιμό. Με το φλιτζάνι βγάζαμε την ύλη. Χωρούσε ένα λαιμόνι στην τρύπα. Και ο γέροντας Ατάραχος φώναζε Σχίσε με». Δεν μπορούσε να τρώει τίποτε άλλο εκτός από χόρτα νερόβραστα χωρί ψωμι. Τρεις φορές τον νυκτερεύσαμε νομίζοντας ότι θα πέθαινε και φωνάξαμε όλους κοντά του. Μας ευχήθηκε δια τελευταία φορά και εμείς κλέγαμε πάνω των εκθυμερών, αλλά δεν ήρθε η ώρα του. Σε ένα μήνα μέσα έγινε κάπως καλύτερα. Μας έστειλαν και ένα φάρμακο και αυτό μετά Θεόν επέφερε την θεραπεία του. Είχε 40 ημέρες να φάει. Όταν πήρε το φάρμακο, έφαγε, κοιμήθηκε και καλυτέρευσε. Όταν άρχισε να αναρώνει, έλεγε «Δόξα ο Θεός, δώστε μου να φάω, να σηκωθώ, να κάνω τα καθήκοντά μου». Τι αγωνιστής! Μετά από τέτοια πολυήμερη ταλαιπωρία και ενώ ακόμα ήταν τόσο αδύναμος, η πρώτη του σκέψη ήταν να κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα. Αλλά το σώμα του... Δεν μπορούσε πλέον να ακολουθήσει τις ανατάσεις του χαλίβδινου πνεύματος του. Παρέμεινα κίνητο στο κρεβάτι πέντε μήνες και τον γυρίζαμε με το σεντόνι. Για να απαντάει στα γράμματα που συνέχεια λάμβανε μου υπαγόρευε και εγώ τα έγραφα. Τελικά συνήλθε σιγά σιγά και με βαστουνάκια περπατούσε. Άρχισε πάλι να μαγειρεύει και να απαντάς τις επιστολές που το έγραφαν. Πέρασε σχεδόν ολόκληρο έτος, μέχρι να γίνει τελείως καλά. Αλλά ακόμα πονούσε σε όλο εκείνο το μέρος και είχε εξαντληθεί τελείως. Έγραψε σε κάποιον μετά. «Η ζωή μου εμένα επέρασε εις των πόνων και τα ασθενείας. Και τώρα πάλι δι' εσάς ήλθα θάνατον. Είπα... Ας αποθάνω εγώ μόνο να ζήσουν τα πνευματικά μου παιδιά ή τον δοκιμασία μεγάλη. Πολύ ευχαριστώ τον Θεό ότι έδειξαν εις εμέ την του αγαπην Ας έχει δόξα το θείον του όνομα. Μόνον η αδελφι που γνώριζε, μου εσταθη ο μόνος μου βοηθός από τον κόσμο. Έστελνε συχνά από όλα τα χρήσιμα διάρρωστον ως μία μητέρα. Η Παναγία μας θα της ανταποδώσει κατά χρέος των μισθών της αγάπης. Παρένθεση, αυτή η ευγενική ψυχή ήταν η κυρία Μαρία Παπαδημητρίου, της οποίας ο σύζυγος Αλέξανδρος Παπαδημητρίου είχε τον γνωστό εκδοτικό οίκο Αστήρ. Όταν είχε κάπως αποθεραπευθεί ρώτησε τον Γέροντα Γέροντα όταν ήρθε σε εκείνη την κατάσταση της παραζάλης και άρχισες να μην γνωρίζεις και κόντευες να τελειώσεις τι έστανοσουν, τι σκεπτώσουν θα σου το πω εσένα για να γνωρίζεις τι συμβαίνει και θα ωφελήσει και θα ωφεληθεί. Ξέρει τι μου έκανε ο διάβολος Ξέρεις τι πήγε να μου κάνει, τι γέροντα, μου έβαλε έναν λοστό κάτω από τα θεμέλια και πήγαινε να μου αναποδογυρίσει όλο το οικοδόμημα της πίστεως. Ό,τι έκτισε ο αγώνας και η χάρις όλα αυτά τα χρόνια, κόντεψε να μου το ανατρέψει και να μου ξεθεμελιώσει την πίστη προς τον Θεό. Και όταν έβλεπα ότι κλονίζονταν τα θεμέλια της πίστεως, είπα «Πού πάω τώρα, πού οδηγούμε» και όταν του έλεγα καταστάσεις, μου τις έβγαζε άχρηστες, Α, από σύμπτωση, Α, από ανθρώπινο. Τούτο μου το έβγαλε πλάνη ε, τούτο περίσταση, τούτο απλώς αίσθηση, σωματική, ψυχική, ανύπαρκτη, πλανεμένη, διαβολική, φυσική, ε, τίποτε. Δηλαδή, ό,τι ήταν από την χάρη, ό,τι είχα γνωρίσει από την πείρα μου, τα ξεκαθάριζε, μου τα πέταγε όλα και μ' άφησε σκέτο και λέω, πω πω. Γι' αυτό παρακαλούσα να γίνω καλά, για να τα αντιμετωπίσω. Αλλά ευδόξεν ο Θεός και επανήλθα στην ζωή. Κοίταξε τι να μου κάνει. Γι' αυτό και έγραψε. Ποτέ να μην ξεθαρεύσει κανείς στον εαυτόν του, έως η ψυχή του βγει. Και όταν ανεβαίνει στον ουρανόν, πρέπει να περιμένει την επομένη να κατεβεί εις τον άδυν αφήνω ότι και την ίδια στιγμή γίνεται η κατάβαση. Δι' αυτό δεν πρέπει να ξενίζεται εις τα αλλά να έχει προοφθαλμόν ότι αμφότερα είναι ειδικά του, του Κυρίου. Και ενώ είμαι θα κάπως χαρούμενη με την βελτίωση της υγεία του, μια δεύτερη αιρώστια τον επισκέφτηκε η καρδιακή ανεπάρκεια. Δυστυχώς, ενώ με τον άνθρακα τα συμπτώματα φάνηκαν αμέσως και λάβαμε τα κατάλληλα μέτρα για τη θεραπεία του, δεν συνέβη το ίδιο με την καρδιακή ανεπάρκεια. Όταν φάνηκαν τα συμπτώματα της, ήταν πλέον αργά και δεν μπορούσαμε να του προσφέρουμε τίποτα. Ο Θεός τον ήθελε κοντά του. Εδώ, αγαπητή ακροατέ, τελείωσε η σημερινή μα εκπομπή Ευχαριστούμε πολύ που την παρακολουθήσατε. Πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε και στην επόμενη μας εκπομπή για το οσιακό τέλος του γέροντος Ιωσήφ.